Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον γραμματέα του μέρα 25 τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη και να συζητήσουμε μαζί του για την πολιτική επικαιρότητα Γραμματέα καλημέρα Καλημέρα κύριε Χατινικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα σας ακροατές Καλημέρα, μας. πώς είστε Πολύ καλά, πολύ. Να σας ρωτήσω λίγο να μην ξεκινήσουμε με τα βαριά ε, Τον Τζόκερ τον είδατε Δυστυχώ όχι Θέλω, θέλω πάρα πολύ θα το δω Αλλά δεν έχω προλάβει Αλλά υπόσχομαι ότι θα το δω γιατί είναι από τι ταινίε που πρέπει να τις δούμε Να πάτε είναι εξαιρετικός Είμαι ε, σίγουρος ε, ε, Κύριε Βαρουφάκη έχουμε ε, Στην Ευρώπη ε, Συμβαίνουν διάφορα Έχουμε αυτή την ε, Παράλυση, την πολιτική στην Βρετανία με τον Brexit. Έχουμε στην Καταλωνία ε, ζητήματα που αφορούν την ε, ανεξαρτησία ε, και τι διώξει των ηγετών. Έχουμε στη Βαρκελόνη. Έχουμε στο Λίβανο ε, ε, διαδηλώσει για το WhatsApp. Έχουμε στη Χιλή διαδηλώσει. Η Ευρώπη αδυνατεί να παρέμβει στα θέματα τη Συρία. Έχουμε τον Τραμπ με τα λοπρόσαλά του. Γενικώ υπάρχει μια ανα, αναταραχή. Θα θέλαμε μια προσέγγιση σα που τα παρακολουθείτε πολύ στενά και αυτά. Πρέπει να σας πω ότι από το 2008 κάποιοι από εμάς α, και αναφέρομαι σε συναδέλφου οικονομόλογους εκτός Ελλάδας ε, πανικοβληθήκαμε. πανικοβληθήκαμε γιατί όταν είδαμε τη Lehman Brothers να καταραίει και το τι συνέβη μετά ακριβώς στην καθίδρυση ενό χρηματοπιστωτικού συστήματο που τελικά όλα του τα τεράστια ε, κόστη και οι σημείε μεταφέρθηκαν στου ώμου των πιο αδύναμων πολιτών παγκοσμίω, όχι μόνο στην δηλαδή, Ελλάδα και στι ΗΠΑ, και, και όπου απαντάχουν τη γη, ίσω με εξέλιξη τη Κίνα. Κάποιοι από εμά είδαμε ότι το, εκείνη η χρονιά το 2008 θα ήταν το 1920, 1929 τη εποχή μα. Η διαφορά με το 1929 είναι ότι. Αντίθετα με τότε που η κυβέρνηση Χούβερ των Ηνωμένων Πολιτειών επέτρεψε στι τράπεζε να κλείσουν, εδώ διασώθηκαν. Διασώθηκαν με παραγωγή όρο σειρών δημόσιου χρήματο εκ μέρου των, τραπε... των κεντρικών τραπεζών, αρχή βεβαίως με, με την τράπε... κεντρική τράπεζα, τη Fed των Ηνωμένων Πολιτειών. Όμω αυτό ήταν κάτι σαν καρτιζόνι στον καρκινοπαθή, γιατί όταν έχει τη συνεχή μεταφορά μέσα από πακέτα λιτότητα, και όχι μόνο στην Ελλάδα παγκοσμίω των ζημιών αυτών στους ώμους των α, ανθρώπων που τελικά θα πρέπει να αγοράσουν τα προϊόντα που παράγουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, <laughs> γνωρίζεις ότι μπαίνει σε μια διαδικασία ηθεσιακή σε μια αποπληθωριστική δυναμική και ξέρετε ο ναζισμός η ξενοφοβία, ο θασισμός ανδρώθηκαν και στη δεκαετία, τέλη δεκαετία του 20 και του 30 όχι από τον υπερπληθωρισμό αλλά από την Αποπληθωριστική αυτή η δυναμική. Μα βλέπουμε και τι έγινε στην Περούτζια ένα προπύργιο τη αριστερά για πάρα πολλά χρόνια. Ε, ο Σαλβίνη πήρε 50, 60 σχεδόν. Έτσι, αναβίωση του Μουσολίνη. Ακριβώ το ίδιο, όπως ο Μουσολίνη πήρε τη δύναμή του από την αποτυχημένη αριστερά τη εποχή, έτσι σημαίνει και σήμερα. Αλλά επειδή αναφερθήκατε στο Brexit και στην Καταλωνία, επιτρέψτε μου να πω ότι... θα πω κάτι παραγκυνδεμένο, κάτι το οποίο μπορεί να συναγγίσει λίγο περίεργα στα αυτιά σας, αλλά το πιστεύω ακράδαντα. Και το Brexit και αυτά τα επεισόδια στην Καταλωνία είναι απόρρια της εσφαλμένης νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής της ευρώζώνη ως αντίδραση στην παγκόσμια κρίση. Και επιτρέψτε μου να επιχειρηματολογήσω για αυτό. Πρώτον, το Brexit, να σας θυμίσω, κέρδισε με 1,8%. Ήταν οριακή διαφορά. 1,8% αν πήγαινε από την άλλη μερία δεν θα υπήρχε Brexit. Α, γιατί συνέβη αυτό, Τι, τι είναι αυτό το οποίο έγινε την πλάστιγγα τη uh, κοινή γνώμη και των ψηφοφόρων υπέρ του Brexit, Η ότι είναι δύο πράγματα. Πρώτον, το γεγονό ότι τρία εκατομμύρια Ευρωπαίοι από την υπηρετική Ευρώπη, πολίτε, Έλληνε, Πορτογάλοι, Ιταλοί, Ρουμάνοι, Βουλγαροί, Γάλλοι, ακόμα και Γερμανοί, μετα, μετέβησαν μετά το 2010 την κρίση του ευρώ στη Βρετανία. Γιατί συνέβη αυτό. Δεν συνέβη το του καλού καιρό τη Βρετανία, okay. τη καλή κουζίδα. Συνέβη γιατί η Τράπεζα τη Αγγλία από το 2008 τύπονε χρήμα, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υπό τον κύριο Τρισέ, αν θυμάστε, για χρόνια, μέχρι που στο τράγκη το 2015, έκανε ακριβώ το αντίθετο. Μείωνε την ρεστότητα στι αγορέ. Ε, και σκλη, σκληρό νόμισμα το δικό μα. Το ευρώ. <laughs> ε, ναι, σκληρό, σκληρό νόμισμα. <laughs> Μαλακέ αγορέ-εργασίε. Ε, ναι, ναι, ε, και το αποτέλεσμα ήταν ότι ουσιαστικά. Τρία εκατομμύρια άνθρωποι πήγαν εκεί. Αυτό δημιούργησε μεγαλύτερε εντάσει, έναν αντιευρωπαϊσμό μεταξύ των χυμαζόμενων Βρετανών πολιτών. Πάμε τώρα και λίγο στην Καταλονία. Με το που ξεσπά η ελληνική κρίση, η δική μα λιτότητα, η, δικές μας, η δική μα Τρόικα, ουσιαστικά συνέγραψε ένα κεφάλαιο και για την Ισπανία. Στην Ισπανία εφαρμόστηκε σκληρότατο πακέτο λιτότητα σε ολόκληρη την, την Ισπανία και ιδίω στην Καταλονία. που η Ρίστον Παναρόδο, η Καταλωνία ήταν η πιο, πλεο, πιο πλεονασματική και παραγωγική περιοχή της ε, επαρχίας της Ισπανίας. Και εκείνη τη στιγμή η κυβέρνηση της Μαδρίτης επέβαλε όχι μόνο σκληρή λιτότητα στην Καταλονία, αλλά κατήργησε και τις συνταγματικές αναθεωρήσεις που είχαν ουσιαστικά συμφωνηθεί με τη Βαρκελόνη, που έδινε μεγαλύτερη αυτονομία στην περιοχή. Με τα λόγια, έχουμε μία παγκόσμια κρίση, και έχουμε και μία καταστροφική διαχείρισή της στο κέντρο της Ευρώπης. Τώρα, να αρθούμε και λίγο στα δικά μας. Ο πρώην πρωθυπουργό, ο κύριος Κώστας Καραμανλής, σε μια ομιλία του στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, είπε ότι είμαστε μπροστά σε εθνική κρίση και απαρίθμησε το προσφυγικό και το δημογραφικό στα δύο βασικά ζητήματα που μας οδηγούν στην κρίση. Μάλιστα είπε, ε, κύριε Βαρουφάκη, ότι οι Έλληνες δεν πρέπει να περιμένουμε βοήθεια από κανέναν εκ των συμμάχων μας, ούτε από την Αμερική, ούτε από την Ευρώπη. Εάν συμβεί οτιδήποτε με τη γειτονική Τουρκία, θα είμαστε μόνοι μας. Τι λέτε? Στο τελευταίο συμφωνώ απόλυτα. Και ήταν το τεράστιο σφάλμα τόσο και τη κυβέρνηση Τσίπρα όσο και τη μετινήσης να πιστεύουν ότι δίνοντα γίνει και είδωρ και συγκεκριμένα υπέδαφο στην Axon Mobil, στην Dotal, στον κύριο Νετανιάχου και στον κύριο Τραμπ, ότι θα δημιουργήσουμε ερίσματα και το αποτέλεσμα θα είναι ότι οι ισχυροί του κόσμου θα έρθουν να μα συνδράμουν. Αυτό δεν θα συνέβαινε ποτέ. Το αντίθετο συμβαίνει. Χάνουμε τα ερίσματά μα μεταξύ των λαών που θέλουν μια πράσινη μετάβαση και όχι πετρέλαια και εξορίξει. Δίνουμε πάτημα στον Ερτογάν για να αυξάνει τι εντάσει. Με τον κύριο Γραμμαλής αυτό θα συμφωνήσω. Εκεί που διαφωνώ είναι ότι η κρίση που αντιμετωπίζουμε είναι η κρίση του δημογραφικού, από τη μία μεριά και του προσφυγικού από την άλλη. Έχουμε κρίση ερημοποίηση τη χώρα. Η χώρα ερημοποιείται. Αλλά δεν ερημοποιείται γιατί έρχονται οι πρόσφυγε, ούτε ερημοποιείται επειδή δεν γεννάμε τα παιδιά. Ερημοποιείται γιατί φεύγουν τα παιδιά μα λόγω του μνημονιστάν. Λόγω του συνεχιζόμενου τέταρτου, όπω εμεί το ΜΕΡΕ 25 το, το βλέπουμε, μνημονίου. Εάν δεν σταματήσουμε να έχουμε 100% προπληρωμή φόρου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αν δεν σταματήσουμε συνεχώ να λέμε ναι σε όλα στι Τρόικε, στο 3,5% το, το πρωτογενέ πλεόνασμα, στην σε αυτό, αυτό, αυτό το όνειρο με τα κόκκινα δάνεια που κλείνουν μικρέ επιχειρήσει που έχουν ένα-δύο εργαζόμενου για να πάρουν το ακίνητο κάποια αρπακτικά ταμεία από τον Delaware με την πρημοδότηση μάλιστα του ελληνικού δημοσίου που τώρα σκέφτονται με το σχέδιο δεν ξέρω το λένε. Ηρακλή να του πρημοδοτήσουν κιόλα στην αγορά αυτή, αυτή είναι η απειλή για την Ελλάδα. Και πραγματικά έχει δίκιο ο κ. Καρμαλή. Αντιμετωπίζουμε μια απειλή ερημοποίηση, αλλά δεν είναι ούτε πρόσφυγε ούτε το δημογραφικό Είναι ο αθεληνισμός λόγω του το ότι αυτή η χώρα άλλη μια φορά διώχνει τα παιδιά της. Σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, οι ροές από την Τουρκία που έχουν μειωθεί τελευταία, αλλά συνεχίζονται όποτε το επιθυμείο Ορδογάν, αυτό τουλάχιστον έχει φανεί μέχρι τώρα, και με τα προβλήματα που υπάρχουν στην, με την κατάσταση των προσφύγων και των μεταναστών στην ενδοχώρα, και ξελίσετε ένα πρόβλημα για την κυβέρνηση ποια είναι η δική σας προσέγγιση που πρέπει επιβάλλεται και με ποιο τρόπο να γίνει αυτή η μετεγκατάσταση Αμέσω έπρεπε να έχει γίνει χρόνια τώρα το 2015. Είναι, είναι απίστευτο ότι έχουμε τη Μόρια. Η Μόρια είναι μια ντροπή, μια θεϊκή ντροπή. Δεν, δεν μπορεί να, να, να υποστηρίξει ότι μια πολιτισμένη χώρα μπορεί να έχει ένα στρατόπεδο συγκέντρωση αυτό στη Μυτιλίνη, που είναι διπλό έγκλημα. Είναι έγκλημα απέναντι στου μετανάστε και είναι και έγκλημα απέναντι στου Μυτιλινιού. Που ταυτίζεται το νησί του με ένα τέτοιο στρατόπεδο. Αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε το πολύ μια εβδομάδα να σε ένα τόπο υποδοχή με το που βγαίνουν από τα σάπιο και τις λάρκε αυτές, να πιστοποιούνται μία εβδομάδα, δεν χρειάζεται παραπάνω, και μετά να, μετα... να γίνει η μετακατάστασή τους α, σε μικρές μικρές ομάδες, μερικές οικογένειες σε κάθε χωριό, σε κάθε κομμόπολη. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και κομμόπολης στην Πελοπόννησο, στην Ήπειρο, στη Θράκη που έχουν ερημώσει. Θα έπρεπε να υπάρχει ένας τρόπος να ενταχθούν στο κοινωνικό ιστότερο ελληνικό και να τους δοθεί και μια ευκαιρία να αποδείξουν τι έχουν να προσφέρουν στον τόπο μας και να τους κρίνουμε το αν θα τους δώσουμε μονιμότητα ή αν θα τους απελάσουμε κάποια στιγμή ανάλογα με το πόσο παραγωγικοί και πόσο έτοιμοι να συνεισφέρουν σε αυτή τη χώρα είναι. Τώρα, πείτε μας και πώς βλέπετε την... Ε, Πώ βλέπετε τα Βαλκάνια μετά το βέτο Μακρόν, η συμφωνία των Πρεσπών μπορεί να αποδειχθεί στην πράξη ότι δεν είναι εφαρμόσιμη. Ε, ανησυχείτε ότι ε, μπορεί να ζήσουμε πάλι μια περίοδο ανακατοσούρα, να το πω έτσι απλά και λαϊκά στα Βαλκάνια. Να σα θυμίσω κύριε Κατζηνικόλα, ότι είχαμε κάνει αυτή τη ζήτηση προεκλογικά και σα είχα πει ότι η θέση του ΜΕΡΑ25 ήταν από την, αρχή, από την αρχή, από πέρυσι τον Αύγουστο όχι αυτόν τον το του 2018, ότι η συμφωνία των προσπών κινείται σε σωστά πλαίσια. Είναι μια σχετικά καλή συμφωνία, εμείς την υποστηρίζουμε, αλλά η αγωνία μας από την αρχή ήταν ότι δεν νομιμοποιείται από, α, από τη λαϊκή διαδικασία, από τη δια, διαδικασία, μια δημοκρατική διαδικασία. Αυτό που συνέβη στη, στη, στη, στη, στη Βόρεια Μακεδονία με το δημοψήφισμα, που τους έθεσαν το ερώτημα, θέλετε να μπείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΝΑΤΟ, και από κάτω έχει μία υποσημείωση. Οπότε αν πείτε ναι, σημαίνει ότι συμφωνείτε για με τη συμφωνία που τον πρεσπών. Αυτό είναι εξαφτελιστικό για οποιοδήποτε ψηφοφόρο, για οποιοδήποτε λαό. Και ιδίω όταν έχει μία Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν τηρεί και τον λόγο τη. έχεις α, ο κάθε Μακρόν έχει το δικαίωμα να ασκήσει ένα βέτο. Και αυτή η Λέτε, Δεν που έγινε. την υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση τη συμφωνία. Την δεν την υπέγραψε, αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ήταν ότι... Η κυρία Μογκερίνη Μοντερι... ήταν παρούσα, βέβαια. Ναι, όταν... βέβαια. Λέτε, δηλαδή, κλείσανε το μάτι στου ψηφοφόρου τη πρώην γιουγκολατική δημοκρατία τη Μακεδονία, στη Βόρεια Μακεδονία και του είπανε Ψηφίστε ναι, εδώ και θα πείτε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον ψηφίσετε ναι. ή τουλάχιστον θα αρχίσει η ενταξιακή διαδικασία. Και πολύ φοβάμαι ότι ο λόγος ο βασικός που κυβέρνησε Μακρόν αλλά και η Ολλανδοί μην ξεχνάμε το ρόλο της Ολλανδίας ο ρόλος της Ολλανδίας είναι πάντα πιο σημαντικός από ό,τι κατανοούμε σε αυτή τη χώρα α, και στα δημοσιονομικά και στα, στα, στα, στα στο ελληνικό μνημόνιο ήταν η πιο σκληροί ακόμα και από ο Σουάιμπλη η Ολλανδοί, αυτό πριν το θυμόμαστε και έχουν και μεγαλύτερο πλεόνασμα εμπορικό, το οποίο έχει αυτό μια μικρή σχέση, την παρένθεση και πολιτικό γιατί πότε ψηφίζουν με τους Γερμανούς πότε Ρα. με τους Γάλλους Α, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς αλλά η, η, Ολλανδική, ο, ο, ο, η Ολλανδική και η Γαλλική κυβέρνηση πίσω από το βέτο τους ουσιαστικά έχουν ένα πάρα πολύ ισχυρό, ισχυρό επιχειρηματικό λόμπι που στη Βόρεια Μακεδονία βλέπουν Ελληνικά συμφέροντα, τουρκικά συμφέροντα, βουλγαρικά συμφέροντα, ρώσικα συμφέροντα και ουσιαστικά λένε ότι για να αρχίσουμε ενταξιακέ διαδικασίες με αυτού, πρέπει να παραδοθεί ό,τι έχει αυτή η μικρή οικονομία στα μεγάλο επιχειρηματικά συμφέροντα τη Γαλλίας, τη Ολλανδία, γενικά τη της, της κεντρική Ευρώπη. Το οποίο είναι τεράστιο πρόβλημα για μα. Γιατί μια χώρα σε τη δική μα, η οποία μετά από δεκαετίε, παρά τα προβλήματά μα, είχαμε καταφέρει να έχουμε κάποια επιχειρηματικά ερίσματα στα Βαλκάνια, ουσιαστικά μα λένε ότι, κοιτάξτε να δείτε, αν δεν τα παραδώσετε και αυτά, παραδώσετε τον ΟΣΕΕ, παραδώσετε τα λιμάνια, παρα... πρέπει να παραδώσετε και κάποια επιχειρηματικά ερίσματα στη Βόρεια Μακεδονία, για να μην σα δημιουργήσουμε τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά τη συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό άλλη μια φορά μας θυμίζει τον αντιευρωπαϊσμό του ευρωπαϊκού κατεστημένου Μάλιστα, να τελειώσουμε με μια ερώτηση αμοιγώς οικονομική για να μην έχετε και παράπονο που σας πήγαμε μόνο στα πολιτικά ε, αυτή η πρόοδοι από πληρωμή δανείων στο Δούνου του χωρίς να εξοφλήσουμε πρώτα τα ευρωπαϊκά, νομίζω έτσι ακούω και έτσι διαβάζω βοηθάει την ηλικία οικονομία και την εικόνα της χώρας αυτή τη στιγμή βελτιώνει το αξιόχρεο της χώρας Κοιτάχε, πώς το... όταν είχε... κύριε Χατζημιολά όταν <σχελίου> είσαι βαθιά αποτευχευμένος όταν είσαι βαθιά αποτευχευμένος ε, και μειωθεί κατά, κατά τη το επιτόκιο που πληρώνεις έναν από τους δανειστές ουσιαστικά οι δανειστές τι κάνουν. Παίρνουν χρήματα από τη μία τσέπη του και τα βάζουν στην άλλη τσέπη του. Από την τσέπη του ESM τα βάζουν στην τσέπη του ΔΝΤ. Από την άλλη, κύριε Βαρουφάκη, οι χώρε δεν δε δε είναι εταιρείε. Ε, δεν πτωχεύουν, αλλά ξαναμπαίνουν στο παιχνίδι. Ά, Με συγγνώμη, κάποιο τρόπο. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη, δεν είναι καθόλου αλήθεια αυτό που λέτε. Δεν, δεν είναι είναι εταιρείε οι χώρε. Δεν, δε, δεν κλείνουν, δεν έχουμε <laughs> κλείσει <laughs> τα ώρα όλα, όμω έχουμε χάσει 750.000 παιδιά στο εξωτερικό. Γιατί ξέρετε, αν συνεχίσει αυτή η διαδικασία. Η ίδια διαδικασία των τελευταίων 8 ετών, ναι, η χώρα δεν θα έχει κλείσει. Αλλά οι νέοι μα είναι στο εξωτερικό, θα ζουν μόνο γέροι εδώ, δύο ειδών. Έλληνε γέροι που θα τρώνε από τα σκουπίδια και ξένοι γέροι που θα είναι στα πετάστερα γεωροκομεία και ε, ε, κατοικίε στι παραλίε, στι ιδιωτικοποιημένε. Ε, δεν θα έχει κλείσει η χώρα, αλλά αυτό ίσω είναι και χειρότερο από να έχει κλείσει η χώρα. Οπότε, εάν δεν πάψει αυτή η διαδικασία. Οπό, αλλά α έρθω τώρα στο, στο τεχνικό κομμάτι. Δεν είναι καθόλου κακό ότι από εκεί που δίναμε 6% στο επιτόκιο στο ΔΝΤ. Θα πάρουν χρήματα από τον ΙΣΕΜ, θα τα δώσουν στο δονού του και θα πληρώνουμε 1,8. Αυτό είναι καλό. Αλλά όταν έχει 360 δισεκατομμύρια χρέους γιατί αυτό είναι λίγο πολύ το χρέος μας και το συνολικό το κατά μέσον όρο επιτόκιο που πληρώνουμε και με αυτή τη μικρή τράβα που γίνεται μεταξύ ESM και του Ταμείου το επιτόκιο παραμένει κατά μέσον όρο στο 3,8%. Αυτό είναι. Και έχει ένα ρυθμό ανάπτυξη 1,7%. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ότι το βουνό του χρέου αυξάνεται με διπλάσιο ρυθμό από ότι το βουνό των εισοδημάτων. Με άλλα λόγια, το χρέο μα γίνεται ακόμα πιο δυσβάστακτο Είμαστε βαθιά πτωχευμένοι και συνεχίζουμε. Με άλλα λόγια. Πολύ κακό για το τίποτα στη ιστορία. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Βαρουσάκη. Σας Καλή, σας Γεια σας. Καλή σας ημέρα.